προβλέπει ο Κόφτης, ότι ούτε οι μισθοί και οι συντάξεις εξαιρούνται από το γενικό κανόνα ότι κατά ποσοστό θα πρέπει να περικοπούν. Σε ευχαριστώ Βανίγερο. Αυτό προβλέπει ο Κόφτης. Ο, από χτες, τι από χτες, εδώ και έκανα δύο εβδομάδες, έχει μπει αυτή η λέξη τώρα πλέον και ως έννοια και ως κατάσταση, στην καθημερινότητα μας θα είναι και η μεγάλη προσφορά της κυβέρνησης της αριστεράς. Ο Κόφτης, στην κοι Που βγήκε στον Νικόμ, βγήκε και σε πολλά κανάλια και χθε και σήμερα και σε πολλέ εκπομπέ. Αυτό ο κόφτη προβλέπει θεωρητικό σκόψιμο μισθών συντάξεων, αλλά δεν θα χρειαστεί. Και ξέρετε, όταν αυτή η κυβέρνηση βάζει το αλλά, τι ακριβώ συμβαίνει. Ετοιμαστείτε για όλα, γιατί του χρόνου, τέτοια εποχή, τον Απρίλιο, κάπου εκεί, θα ενεργοποιηθούν αυτόματα χωρί πια πλειοψηφίε, χωρί βουλευτέ, χωρί δηλώσει βουλευτών, λεονταρισμού βουλευτών. Δηλώσει αντίστοιχε προθυπουργών, όποιο και να είναι προθυπουργό, θα κόβονται χωρί να μα ρωτάει κανεί, θα το βλέπουμε πια στο εκαθαριστικό του μισθού όσοι έχουν δουλειά ή δεν ξέρω εγώ με ποιον άλλο τρόπο θα φαίνεται το κόψιμο στην όποια κατάσταση αποφασίσει ο κόφτη. Από μόνο του, ο κόφτη. Θα μπορεί να δρά μια χώρα που έχει μπει στον κόφτη. Καταλαβαίνετε τι μπορεί να σημαίνει και για τη χώρα και για τον λαό ότι ο κύριο Κατρούκαλο χθε πει τον στιμόχνα γενικότερα είπε και μια αλήθεια που αφορά 4-5 κόμματα τους 222 που ψήφισαν το τρίτο μνημόνιο τον Ιούλιο. Ως προς το ΕΚΑΣ, το οποίο είπατε προηγουμένως, να σα θυμίσω ότι με το νόμο 4336 του 2015 του Αυγούστου με τη δική σας ψήφο, τη δική μας ψήφο του Ποταμιού και του Πασόκ, καταργήθηκε το ΕΚΑΣ. Καταργήθηκε το ΕΚΑΣ mm, Πολύ ευχάριστο αυτό Με τη δική σας ψήφο Τη δική μας ψήφο Του Ποταμιού και του Πασό Καταργήθηκε το ΕΚΑΣ Μπράβο! Δεν έχουμε και καμιά ευχάριστη, δυσαιολόγητα δυσάρεστα. δυσάρεστα. Σα λέμε από τώρα ότι μόλι ξεκινήσει η ομιλία του Πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα στο Υπουργικό Συμβούλιο, θα διακοπεί η Ελληνοφρένεια. Θα παρακολουθήσουμε τον Αλέξη Τσίπρα και αν προλάβουμε μετά θα συνεχιστεί η Ελληνοφρένεια. Οπότε μέχρι να ξεκινήσει ο ηγέτης γιατί βρισκόμαστε σε ένα επικοινωνιακό δίμερο έναν καταιγισμό επικοινωνία. Ότι όλα πήγαν καλά και ότι χθε ήταν μια ιστορική μέρα που αρχίζαμε, αρχίσαμε και συζητάμε το χρέο. Το χρέο το βάλαν αυτή το 18 και αν. Αλλά δεν έχει καμία σημασία. Εμεί, εδώ, σημασία τι έχει. Παίρνει τηλέφωνο του αρχηγού, του ενημερώνει. Με στη νύχτα πήγε στον προκόπη Παυλόπουλο, να ξέρει και ο Πάκη τι ακριβώ θα γίνει. Παρεμπιπτόντω, ο κόφτη όταν ενεργοποιείται από του χρόνου θα υπογράφει ο Πάκης στα προεδρικά διατάγματα και θα κόβεται ότι είναι ένα κοπή ο πρόεδρο τη Δημοκρατία. Οπότε είμαστε στο, στη φάση υπουργικό συμβούλιο του επικοινωνιακού χειρισμού, γιατί μόνο αυτά κάνει αυτή η κυβέρνηση όπω και οι προηγούμενε, αλλά κυρίω αυτή καταγίνεται και ασχολείται, όχι πάντα με επιτυχημένο τρόπο, αλλά κάνει τεράστια προσπάθεια με τα επικοινωνιακά. Μέχρι τότε να ακούσουμε λίγο κατρούγκαλο ακόμα, αφού μας είπε ότι όλοι μαζί ψήφισαν την κατάργηση του ΕΚΑΣ, έχει σημασία με τι και με ποια πασοκική γλώσσα διαχειρίζονται όλα αυτά που γίνεται. Ακούστε τώρα πώς περιγράφει τις μειώσεις μισθών και αυτά που θα κάνει ο Κόφτης. <σοπέσεις> Η απόφαση του Eurogroup λέει αυτό που είπα προηγουμένως, ότι εγκαθίσταται ένας μηχανισμός, ανάλογος με αυτός που έχουν στα συντάγματά τους πολλές χώρες Ευρώπης, που δεν πρέπει τη συγκεκριμένη λήψη μέτρων, αλλά την αυτόματη αναπροσαρμογή λογιστικών μεγεθών. Που στο πάρε Αυτό που είπα τώρα εδώ πώς το είπα ρε ήταν νόστιμο δεν ήτανε την αυτόματη αναπροσαρμογή λογιστικών μεγεθών που δεν πρέπει υποθέτει τη συγκεκριμένη λήψη μέτρων αλλά την αυτόματη αναπροσαρμογή λογιστικών μεγεθών Έτσι θα το λένε από εδώ και πέρα. Αυτόματη αναπροσαρμογή λογιστικών μεγεθών, κόψιμο μισθών, συντάξεων και άλλου φόρου, περικοπέ όπου χρειαστεί, με όλε τι επιπτώσει που αυτά έχουν στην καθημερινότητα των Ελλήνων πολιτών, που αποσβολωμένοι ένα ερωτηματικό, αγανακτισμένοι τρία ερωτηματικά, παρακολουθούν του υπουργού να του δουλεύουν με, με έναν χοντροκομμένον ή αλήθεια τρόπο, αλλά δεν έχει σημασία γιατί έχουμε συνηθίσει το δούλεμα. Ακόμη και το χοντροκομμένο Τσακαλώτο. μίλησε και ο Τσακαλώτος, έδωσε τη μάχη για το χρέος Χθε την ιστορική μέρα και αμέσως μετά δήλωσε τις τρεις φάσεις. Έγινε μια πολύ σοβαρή συζήτηση για το χρέος. Αποφασίστηκε ότι η Ελλάδα χρειάζεται κάποια μέτρα που θα παρθούν ε, βραχυπρόθεσμα. Μπράβο! Κάποια μέτρα που θα παρθούν μέσω πρόθεσμα. Μπράβο! και κάποια μέτρα που θα παρθούν μακροπρόθεσμα. Γι'ρά, γιαρά Για να μπορέσει η οικονομία να πάρει μπρο και θα πάρει μπρο αν θα πάρει μπρο και θα πάρει μπρο αν θα πάρει μπρο Θα πάρει μπρος, αν θα πάρει μπρο επειδή έγινε μια συζήτηση για το χρέος. Μπράβο! Χήμαρο του το τσακαλότος, βραχυπρόθεσμα μέτρα, μεσοπρόθεσμα, μακροπρόθεσμα, αυτός εννοούσε αυτά που θα πάρουν οι άλλοι για το χρέος. Όμως εμείς όλοι ξέρουμε ότι αυτά τα βραχυπρόθεσμα και τα υπόλοιπα αφορούν εμά. Τα μέτρα που θα πάρουμε εμείς εδώ, για εμάς. Για να αναγκάσουμε... Κάποια στιγμή τους άλλους να πάρουνε, αν θα πάρουνε και όταν χρειαστεί και όταν έχουμε εκπληρώσει όλα τα μέτρα που εμείς πρέπει να πάρουμε. Αυτός ο πολύ ωραίος κικαιώνας που παρακολουθούμε και ζούμε. Είμαστε μέσα άλλωστε το τελευταίο εξάμεινο για να έρθει η ανάπτυξη. Αν έρθει, αλλά θα έρθει με τον ωραίο τρόπο, που ο το στάδιο ατύπωση. Αν δεν σας αρέσουν όλα αυτά, έχουμε και την απέναντι πλευρά που έχει σχέδιο. Και παρά τις μεγάλες δυσκολίες, εμείς έχουμε σχέδιο για να κάνουμε την Ελλάδα να δουλέψει ξανά. Παιδιά, έχει ένα σχέδιο, ένα σχέδιο υπέροχο, ένα σχέδιο μεγαλείο. Ε, εγώ τι να σας πω, εγώ ε, έμεινα ξερό. Τι σχέδιο? Δεν μου το πει. Ερωτεύτηκα, διαφαγα χιλόπιτα Μ που ξέρεις και καλοτρός ΣΥΡΙΖΑ είχε κρυφό σχέδιο για περικοπές στους μιστούς και στις συντάξει, στις κύριες συντάξεις και στους μιστούς και απολίσεις. Αυτή είναι, τι άλλο Καλό αυτό το σχέδιο, γιατί με σχέδιο κυβερνάει ο Τσίπρα. Σχέδιο έχει και ο Κυριακό Μιτσό. δεν μα το πει όπω λέει ο Ντίνο Ηλιόπουλο. Αλλά κάποια στιγμή, όταν έρθει η ώρα, θα του το πούνε και αυτού για να μα το πει. Περίπου φαντάζεστε ποιο είναι το σχέδιο. Λίγο πολύ οι μνημονιακέ κυβερνήσει, η μνημονιακέ νεοφιλελεύθερε κυβερνήσει, είτε είναι αριστερά είτε δεξιέ, έχουν ακριβώ το ίδιο σχέδιο. Κατά μια παράξενη σύμπτωση και κατάσταση. Είναι πολύ ωραίο όταν ακούει υπουργού να τρίβουν στη μούρη του κόσμου, κυρίω όλων αυτών που ψήφισαν ΣΥΡΙΖΑ το Σεπτέμβριο και δεν ήταν και λίγοι, 30% τόσο, είναι ωραίο να του τρίβουν στη μούρη ότι ήξεραν και είναι υπεύθυνοι για τα μέτρα που έλαβε τώρα η κυβέρνηση όπω κάνει ο Νικό Φίλη. Ο λογαριασμό δεν πάδει να είναι βαρύ για την ελληνική Βεβαίω και είναι, είναι βαρύ λογαριασμό. Βεβαίω, λέμε εμεί όχι. Λέμε όταν είναι ευχάριστα πράγματα αυτά και εύκολα. Αλλήλω. Αλλά όμω, επαναλαμβάνω, τα μέτρα αυτά έχουν τεθεί στην κρίση του ελληνικού λαού το Σεπτέμβριο. Κανένα να εξαμπαντήσαν. Όχι τα μέτρα, το πλαίσιο. Το πλαίσιο. Κανείς το δεν ψήθησε ελαφρά την καρδία. Ήξετήμιζε ο κόσμος. Ήξετήμιζε ο κόσμος. Ήξετήμιζε ο κόσμος. Σήμερα εμπευαιώνεται η επιλογή του αυγούστου πέρσι, Ό,τι υπογράψαμε... Σήμερα τα τιμούμε Μπράβο. Ότι ο λαός με την ψήφο του Ενέκρινε το Σεπτέμβριο Ότι υπογράψαμε Εκεί μείναμε Δεν ξέρατε όλοι εσείς που ψηφίζετε Ότι θα βάλουν φόρο στο καφέ Στον καφέ, στον καφέ, στην πύρα, Στη χρήση του διαδικτύου στην βενζίνη Ότι κόβουν συντάξει, ότι κόβουν το ΕΚΑΣ, ότι κόβουν επικουρικά. Δεν τα ξέρατε όλα αυτά, δεν σα τα είχαν Όταν αποφασίζετε ΣΥΡΙΖΑ, τι νομίζατε, Ότι τι, δεν θα πειράξει τίποτα από όλα αυτά, Γιατί κάτι τέτοιο έλεγε ή άφηνε στην ατμόσφαιρα να εννοηθεί. Παρ' όλα αυτά τον ψηφίσατε για να μην κάνει αυτά, τα έκανε αυτά και θα κάνει κι άλλα, γιατί μέχρι τι 24 Μαου θα φέρει πάλι κάτι νομοσχέδια που πρέπει να δείξουμε ότι είμαστε καλά παιδιά, για να εξασφαλίσουμε πάλι μια. Η υπόνοια και ανθιποπαράγραφο συζήτηση χρέους, ώστε να έρθουν εδώ ετούτη να το παρουσιάσουν ω τεράστια επιτυχία για το χρέος, για να συνεχιστεί η ζωή όπως ακριβώς συνεχίζεται μέχρι τώρα με μέτρα, καχεξία οικονομική, καθόλου ανάπτυξη, έστω αυτή την τζούφια όπως τη λένε οι ίδιοι, και με ψευδεστήσεις ότι όλα θα πάνε καλά. Άλλωστε όλα αλλάζουν στη ζωή όπως λέει και ο Νίκος Φίλης. Κύριε Νικολάου, θυμίζω ότι ξεκίνησε η σημαία με 12.000 σαφρολόιδο. Πότε? Πήγε στα νέα 500. Πότε 12. Εγκαταλήφθηκε, εγκαταλήφθηκε. Το Νοέμβριο 2014. Μα να σας πω, είσαστε, σε, είσαστε άλλοι άνθρωποι όταν λέτε Βεβαίως και ορίζετε αλλαγή. στόχους. υπάρχει αλλαγή. Βεβαίως υπάρχει αλλαγή. <Σμή> Βεβαίως υπάρχει αλλαγή. Βεβαίως υπάρχει αλλαγή. Ο Κουμουτσάκος είναι αυτός που το ρωτάει στην αρχή και απαντάει με αυτόν τον πολύ ωραίο τρόπο ο Νίκος Φίλης. Βεβαίως υπάρχει αλλαγή. Είμασταν κατά των μνημονίων. Τώρα είμαστε υπέρ. Είμαστε κατά της Γερμανίας. Τώρα είμαστε υπέρ. Είμαστε κατά του νεοφιλελευθερισμού. Τώρα είμαστε υπέρ, μέσα με τα μπούνια. Εφαρμόζουμε χωρί κανένα κόστο απολύτω, χωρί καμία συνείδηση, ξεπουλημένα τα πάντα και κάνουμε χειρότερα από αυτά που έκανε ο Σαμαράς και ο Βενιζέλο και ο Άδωνη, οι οποίοι φαίνονται όντω παιδικό σταθμό, όπω είχε πει κάποτε ο Βενιζέλο, μπροστά στον Αλέξη Τσίπρα, τον αριστερό που κατέθεσε και τα Στεφάνια στην Κεσεριάνη, και μπροστά στο Φίλι, στον Κατρούγκαλο, στον Τζακαλώτο και στου άλλου, στον κομμουνιστή Τζακαλώτο και όλου του άλλου συντρόφου τη Κυβερνών σα, νεοφιλελεύθερη αριστερά. Όπω λέει και ο Φίλης, αλλάξαμε και οι αλλαγέ είναι στη ζωή. Αλλά όπω λέει και ο Κατρούγκαλο, υπάρχουν και διλήμματα. Και ακούστε, τι ακριβώ διλήμματα! Και μαντέψτε τι από τα δύο θα κάνει. Γιατί πανηγυρίζετε από χάρη. Πανηγυρίζουμε γιατί έγινε δεκτό στο σύνολό του οι πρωτάζη μα. Μπράβο! Να εξηγήσω ποια είναι τα άλλα μέτρα πρώτα-πρώτα για να μην πέφτει τίποτα στο κενό. Αντί να, αντί να μειώσουμε τι συντάξει, μπορούμε να αυξήσουμε τη φορολογία. Να, αντί να μειώσουμε τις συντάξεις μπορεί να αυξήσουμε τη φορολογία. Η Ελλάδα σε λίγες μέρες από τώρα, το δεύτερο εξάμεινο του 16, επιστρέφει στην ανάπτυξη. Δεν έπαιρες μου, γι' αυτό σου τηλεφωνώ, για να αντιθείς αναλόγως. Άντε λοιπόν, και στα πολύ καλά σου και έλα. Το είπε καθαρά ο Κατρούγκαλο για την ανάπτυξη. Δεν το συζητάμε του Τσίπρα, εννοείται θα γίνει. Ο Κατρούγκαλο το είπε καθαρά. Δύο πράγματα. Ή θα μειωθούν συντάξει ή θα αυξηθεί η φορολογία. Διαλέγετε και παίρνετε. Και τα δύο είναι πολύ καλά. Μην γίνουν και τα δύο όμω, γιατί υπάρχει ένα τρίτο ενδεχόμενο. Είναι τρίλημα το δίλημα και τα δύο παραπάνω. Όπω λέμε και στι δημοσκοπήσει. Ωραία τα διλήμματα. τα βάζουν, ή του τα άλλοι. Αλλά η απάντηση είναι εκ των προτέρων γνωστή. Και θα αναρωτηθεί κάποιο που. Έχει πολιτική σκέψη, αλλά έχει και άλλη σκέψη ακόμα, παρόλα όσα συμβαίνουν. Πώ όλοι αυτοί οι άνθρωποι είναι τόσο αδίστακτοι, τόσο ικανοί να πούνε τα ακριβώ αντίθετα από αυτά που πιστεύουν. Το κάνουν με τέτοια μαϊστρία, το κάνουν τόσο συχνά κάθε μέρα. Πανηγυρίζουν γι' αυτό, βγαίνουν και επιθετικά απέναντι σε όλου του άλλου. Γιατί τα κάνουν όλα αυτά. Η απάντηση είναι πολύ απλή. Γιατί δεν είναι παντό καιρού. Είναι. Τι θα κάνετε εσεί αυτό, Είμα. Εγώ όμω, εγώ κ. Αλαφωγιώργο, δεν είμαι πρωθυπουργό παντό καιρού. Εγώ όμως, εγώ και η Αλαφογιώργο σας λέω Ότι εγώ είμαι παντός καιρού χαρά, ωραία, παρέα, εγώ, και εγώ είμαι πρωθυπουργός παντός καιρού χαρά, τα δικά σου χέρια, μου πέραν μου δώσαν Εγώ θέλω να κάτσω στην καρέκλα του πρωθυπουργού Και στο μέωρο μαξί μου, διότι είναι γλυκιά η και okay, είναι λέω ότι εγώ είμαι προσθυμούγος παντό καιρού. τα δικά σου γέρια, τα ρογέρια, Μ που και καλοτρός. Η Τώρα, η πεινασμένη, εδώ μόλι την ακούσαμε, έφαγε και χιλόπιτα. σωστά τη απαντάει ο Βέγκος και ακούσαμε και λίγο πριν τον Αλέξη Τσίπρα να λέει ότι τελικά είναι παντός καιρού το έχουμε καταλάβει από την αρχή και πριν ακόμη γίνει γιατί από τότε φαίνονταν την ευκολία με την οποία πέταγε τις παροχές, ένα λαό χυμαζούμενο όταν κάνεις έτσι θα κάνεις και όλα τα υπόλοιπα γιατί το πακέτο είναι ενίο. δεν κάνει μόνο ένα πράγμα από όλα αυτά, το κάνεις Όλο και βγαίνει και προχθέ στη Βουλή και λέει ότι μπορείτε να μα κατηγορήσετε, μέσα σε μια φράση πυκνώνεται όλη η απάτη, ότι είχαμε αυταπάτε. Τι αυταπάτε, Ότι πίστευαν ότι θα πάνε στη Μέρκελ και η Μέρκελ θα λυγίσει μπροστά στη γοητεία ή στι αριστερέ, 10 εισαγωγικά μπροσπίσω, απόψει του Αλέξη Τσίπρα, πίστευαν ότι μπορούν να αλλάξουν τον Δουνουτού να σκέφτεται διαφορετικά, σε ποιε χώρε το έχει κάνει και γιατί να αλλάξει με ευκαιρία την Ελλάδα. Πίστευαν όλα αυτά που έλεγαν θα δώσουν συντάξει, ενώ ήξεραν ότι το ασφαλιστικό κατέρε πίστευαν όλα αυτά που έταζαν ότι μπορούν να τα κάνουν και τελικά δεν έκαναν απολύτως τίποτα, ούτε 2 στα 10 που έλεγαν κάποτε οι ΣΥΡΙΖΕΗ. Ενώ υπήρχε κόσμος που δεν τα πίστευε όλα αυτά και δεν είχαμε και πρόσβαση στις πληροφορίες και στα κέντρα ενημέρωσης. Κορόιδευαν χοντρά από την πρώτη στιγμή της ύπαρξής τους μέχρι και τώρα και θα κοροϊδεύουν μέχρι και την τελευταία γιατί αυτό ακριβώς είναι. Κο όπως το βλέπουμε και το παρακολουθούμε κάθε μέρα και κρύβονται πίσω από την απλή φράση ότι είχαμε αυταπάτες. Και λοιπόν εγώ μπορώ να παραδεχθώ ότι είχα την αυταπάτη ότι η Ευρώπη θα είναι πιο ελαστική. Mm -hmm. Λοιπόν έχουμε πλήρη επίγνωση της πραγματικότητας που ήμασταν τι παλέψαμε αυτό το διάστημα έχοντας εγώ το παραδέχομαι την αυταπάτη θα τα καταφέρουμε <χω> δεν τα καταφέραμε σήμερα πια γνωρίζουμε χωρί την Την αυταπάτη ότι θα μπορούσαμε να μεταστρέψουμε του σχετισμού στην Ευρώπη, μπορείτε να μα κατηγορήσετε για αυταπάτε. Όχι ότι δεν τιμήσαμε την εντολή και είπαμε ψέματα, κύριε Μητσοτάκη. Αυτό. Αυταπάτε. Οι αυταπάτε έτσι έρχονται. Πώ συνεφιάζει κάποια στιγμή και βρέχει. Πώ γίνεται ένα σεισμό. Εκεί που δεν το περιμένει, έχει μια αυταπάτη. Και όταν όλοι σου λένε. Έχετε αυταπάτη, αυτό που λέτε είναι αυταπάτη. Τον βγάζει τρελό, τον κατηγορείς, ότι δεν θέλει, ότι είναι κομπλεξικό, ότι δεν θέλει την αριστερά να έρθει στον τόπο και αφήστε την αριστερά να κυβερνήσει και θα δείτε αν έχουμε αυταπάτε. Τελικά είχαν αυταπάτε. Για την ακρίβεια το διορθώσαμε, γιατί τη λέξη αυταπάτε εμπεριέχει μέσα τη λέξη απάτε στον πληθυντικό. Το κόψαμε, το ράψαμε για να τουλάχιστον ακουστεί ο Αλέξη Τσίπρας να λέει μια αλήθεια. Ο ΣΥΡΙΖΑ, κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, ναι, λεγώ προσωπικά υπουργοί Δεν λέμε την αλήθεια Μπορείτε να μας κατηγορήσετε για απάτες μια μέρα δάκρυ την άκρη, θα είναι από χαρά. Ο ΣΥΡΙΖΑ, κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, ναι, λέγω, προσωπικά υπουργοί Τα δεν, δεν λέμε την αλήθεια. Με την <Τι> χαρά, η νορέα, η παρέα, Μπορείτε να αλήθεια παρα μας κατηγορήσετε για απάτες Γερά, <Τι> τα δικα σου για <Τι Τι> Η Ελλάδα σε λίγε μέρες από τώρα, το δεύτερο εξάμηνο του 16 επιστρέψει στην ανάπτυξη. Ναι, παιδί μου, γι' αυτό σου τηλεφωνώ για να τη θε αναλόγως. Άντε, λοιπόν, βάλει και στα πολύ καλά σου και έλα. Κυβέρνηση ή Ρηζανέ, εγώ προσωπικά, Υπουργεί. Δεν λέμε την αλήθεια. Μπράβο! Μπορείτε να μα κατηγορίσετε για απάτε. Και μόλι ακούσαμε μία αλήθεια, δύο για την ακριβία και οι απάτε και ό,τι δεν λένε την αλήθεια από τον αλλάξει τη Ραδέλφαν. Έχει αρχίσει ακόμη το Υπουργικό συμβούλιο, Όπω είπαμε και πριν, θα το μεταδώσουμε αμέσω, μόλι ξεκινήσει, ολόκληρο. Τον λόγο του Πρωθυπουργού διεψάμε θέλουμε να παραμηθειαστούμε. Κυρίω θέλουμε αυτό το σοβαρό ύφο, ότι λέει κάτι πολύ σημαντικό και κυρίω το σοβαρό ύφο και των υπουργών με το βάρο τη ευθύνη μιας χώρας και ενό λαού στις πλάτες τους, θεανοφωτίου, νικοσφύλης, κατρούγκαλος, τσακαλώτος δεν θα είναι λύπη και όλοι οι υπόλοιποι που πασχίζουν να βάλουν μια αριστερή φραγίδα σε όλα αυτά που γίνονται περιμένοντας όλη τη Νέα Δημοκρατία και βγάζοντας όλη τη Νέα Δημοκρατία στην εξουσία. Έτσι γίνεται, η προηγούμενη κυβέρνηση βγάζει την επόμενη και την Νέα Δημοκρατία την ισχυρή από το 2012 όπω λέει τώρα έχετε σκεφτεί να εγκαταλείψετε την πολιτική το σκέφτηκα πάρα πολύ αυτό μετά τις εκλογές του, του Μαΐου του 12 και ήταν σαφές ότι μετά το 18% το οποίο είχε πάρει η Νέα Δημοκρατία για το Μάιο εάν δεν γύριζα εγώ να δοθεί το, το μήνυμα της Πανστρατιάς και του Εύρους Παράταξης θα υπήρχε πρόβλημα και σκέφτηκα τότε ότι θα ήταν πάρα πολύ γνωστικό δεν να φύγω Και δεν έφυγε, γιατί γυρίζοντα την τώρα, πήρε 10 μονάδε παραπάνω η Νέα Δημοκρατία. Βέβαια, μόνη τη την τώρα έχει πάρει δύο. Αλλά γυρίζοντα, προστέθηκε και έγινε όλο αυτό που έγινε. Είναι ωραίο πως σκέφτονται οι Έλληνε πολιτικοί, πολλοί από αυτού, για τον εαυτό του. Και είναι ωραίο που τολμούν και τα βγάζουν προ τα έξω. Αυτό είναι πολύ ενθαρρυντικό, πολύ θετικό για το λαό και για τον τόπο. Είπαμε και λαό, η ώρα του. Αγάπη, mm -hmm. σε έχω επισημίσει πάρα πολύ Το βράδυ περιμένω να σε δω Εσύ από την τηλεόραση έχω από το σπίτι Τι συνάντησαν αυτοί, αμάν Συνάντησα, γίνει το βράδυ η συνάντηση Ναι, ναι, το κατάλαβα, για πες Με πήραν τηλέφωνο από το. κο*** Και μου είπανε, μέσα στο 16 μόνο δώσα τη μία δόση, λέει. Και εγώ τη είπα, τι λέτε εσεί, για ποιο λόγο. Τη έδωσα ένα quiz, τη λέω. Α. Λόγω mobility. Έλλειψη mobility. Yeah. Λόγω κάποιο control. Λόγω πολιτική κρίση. Τέταρτον, λόγω αφραγγεία. Δεν μπόρεσε να μου απαντήσει σε κανένα από αυτά. Μήπω εσύ μπορεί να μου δώσει απάντηση. Μα τι να σου πει η κοπέλα τώρα και αυτή την έχουν και πώ την έχουν. Την έχουν και πώ την έχουν, αλλά μια απάντηση δεν πρέπει να δώσει. Τι Στα... να δώσει, Έσ... καλά, γι' αυτό πληρώνετε. Αυτοί <συλίξε> πληρώνται τα Δεν ξέρω γιατί Και δεν ξέρω και πόσο πληρώνετε Ξέρω κάποια, αλλά τέλος πάντων Πουλιάς. Μην νομίζω ότι παίρνουν και τίποτα σοβαρό δεν. Κάτι ασόβαρο με ατομικές συμβάσεις Πουλιάς. Με κάτι εξάωρο, κάτι οχτάωρο με τρία τεσσεκατοστάκτρο, εμην νομίζεις Το πρωί άκουσα και τον τράγκα κάτι αλλήγε για βαζελίνη και φοβήθηκα Λοιπόν, τα πράγματα στο μπάνι δυσκολεύουνε Κατάλαβες αγάπη Μη φοβάσαι τη βαζελίνη όμως, ε? Είναι φ Ο Πιο απ' όλα. Ότι είπε και καλά ότι αν, αν ήταν νόμο λε, λεμιτόμο αυτό, θα έτρεμε υγιή έξω από το Σύνταγμα. Εάν το νομοσχέδιό μα ήταν νόμο λεμιτόμο, νόμο καρμανιόλα, θα έτρεμε υγιή έξω από τη Βουλή χθε. Σωστό. Ε, και, και ξέρει ο Κατρούκαλο που είναι κομμουνιστή τώρα, δεν τα λέει κανάς έτσι. έτσι. Βέβαια, ναι. Και αν βέβαια ο αριβισμό ήταν εργόχειρο, θα κάνει την πλήκα του. Ε, όχι αριβίστα ο Κατρούκαλο. Ο Κατρούκαλο στην είπε δεν θα αφήσει να γίνει νέα <ΣΣ2> <ΣΣ2> <ΣΣ2> Δηλαδή τώρα όχι για αριβίστο ο Κατρούκαλο. Σε παρακαλώ Είναι ο Βελουχιώτης ο Παδουκατρούγκαλος τώρα Αυτός, ναι ναι ο Κάπετάν Μαντιλάκης Έλα γεια Ο σήμερα τον βλέπω Ο Ρεξάτος μας λέει ανήκλωτα Κινέζικη παροιμία είπε ή ακόμα Όχι όχι πες να πει μια Κινέζικη παροιμία Γιατί έχω ανησυχήσει Τελικά, το κορυφαίο όλων είναι η δίκαιωση του Άδωνη, δε φίλε. Μα ο Άδωνη θα δικαιωθεί όπω και να έχει. Όπω και α... να έχει, γιατί εναρμονίζεται τόσο πολύ με οτιδήποτε ο Άδωνη, που κάποια στιγμή θα σου πει τα έλεγα. Τα έλεγα γιατί τα έχει πει όλα. Τη μια είναι με τον έναν, την ε... άλλη με τον άλλον, βγαίνει συνεπή α... κάποια στιγμή. Α... Δεν αργεί ε... η ώρα που θα πει ότι ο Κυριάκο δεν κάνει για αρχηγό. Ναι, ρεσί, αυτό είναι στο τομέα. Ήταν ο πάει παντού και με όλα και πέφτει τη γάτα πάντα με τα πόδια. Αυτό ακριβώ. Δηλαδή, Αλλά... αν δει τώρα ότι ο Καραμαλή στηρίζει τόσο και βγαίνει μπροστά και ο Μεμαράκη παίρνει αποστάσεις και, και δεν γίνουν και εκλογές τώρα κοντά και πέσει λίγο η νέα δημοκρατία μη σου φανεί περίεργο να αλλάξει στρατόπεδο άδεν. Δυστυχώς, δυστυχώς βγήκαν αυτά που έλεγε Δυστυχώς όπως και να το πάρεις Μα θα βγαίνανε και... γιατί τα είπε όλα Αυτό ο εξηγώ yeah. Να σε ρωτήσω κάτι, πέρασε το Πάσχα. Τόμαθα. Πού ο καμένος που έλεγε θα βγούμε από τα μνημόνια. Δεν είχε πει αυτό το Πάσχα, είχε πει το... Πάσχα γενικώ. Ξέρετε πώ όλα μα λένε, Εσύ δεν του υποστήριζε. ότι το πρώτο εξάμεινο του 16 θα έρθει η ανάπτυξη. Συνεχώ. Ακόμα το πιστεύω. Εγώ λέω θα έρθει το τρίτο εξάμεινο του 16. <laughs> Απλά το κακό είναι ότι μάλλον θα το πούνε κι αυτοί αυτό. Άντε να τα λέω. Το πιθανό είναι να το πούνε κι αυτοί. Ναι, αργήσω κάτι. Δεν κατάλαβα όταν είπα ο λέξη ότι έχει αυταπάτε. Τι κατάλαβε δηλαδή. Δηλαδή τι έχει αυταπάτε. Δηλαδή, περίμενα ότι θα πήγαινε στη Μέρκελ. Σαν νέο φροθυπουργό και θα τον έβλεπε και θα έπεφε τα να κάτω. Ναι, γιατί δεν το έχει ακούσει από προεκλογικά. Ήταν σαφέ ότι έτρεχε αυταπάτε ο άνθρωπο. Ότι θα τον έβλεπε η Μέρκε του και θα του λέγε λεβεντό λέ, παιδωρή στο μαγαζί και κλείσω. Ή σκέφτηκε και ότι είναι, η φράζα. Αυτή πουλάει ένα... δεν πουλάει τόσο αυτή η φράζκα. Εγώ αυτό που κατάλαβα είναι ότι πήρε στην πλάτη ένα ελληνικό λαό με τι αυταπάτε στι δικέ του και τον οδήγησε και που τον Καλά, σε αυτό το δρόμο ήταν ο λαό. Από του προηγούμενου. Δηλαδή, είχαν πάρει προηγούμενοι, είχαν φροντίσει μια χαρά. Απλά λίγο ο Αλέξη διάλεξε τον κακοτράχαλο τον δρόμο. Αφού βρε μαλκάκι εκεί θα πηγαίναμε. Εκεί το έχει αποφασίσει, γιατί σε αποφασίσει κάτι άλλο. Αν είναι κάτι άλλο, φεύγει από αυτό το δρόμο. Αν είσαι σε αυτό το δρόμο, θα φτάσει σε ένα συγκεκριμένο σημείο. Μα πήγε ο με τον κακοτράχαλο, τι λακούδε. Το θέμα δεν είναι ότι μα πήγε για λακούδε. Το θέμα είναι ότι μα είπε ότι έχει φρέσκια πίσα ο δρόμο. Φέρουμε τα μέτρα και πρέπει να τα συμφωνήσουμε αν σα πούν κύριε Υπουργέ. Πι είστε ο αρμόδη οργό. Να κόψετε συντάξει θα το κάνετε. Ναι, προ... ναι, ναι. ναι, ναι. Προφανώ. Εννοείται τι η συζήτηση είναι αυτή, αν πούνε οι άλλοι δεν θα το κάνουμε, απλά δεν το έχουν επιποίτε. Οι άλλοι κόψτε στην τάξη. Δεν το λένε. Έτσι όπω έχουμε μάθει να το λένε. Όταν το που μακαθαρά χτυπήσουν και το χέρι στο τραπέζι που δεν θα χρειαστεί ποτέ να χτυπήσουν η το χέρι στο τραπέζι με ελληνική κυβέρνηση. Γιατί η ελληνική κυβέρνηση από πριν βασιλικότερη του Βασιλίω, βλέπει το βλέμμα τη παίζει. Βλέπει τι διαθέσει υπάρχουν και έρχεται από πριν και τα πλασάριο δικά τη. Όπω κάνουν και τούτη εδώ και καμαρώνουν και όλα που είναι και δικά του στα νομοσχέδια. Ο, ε, οι βουλευτέ του ΣΥΡΙΖΑ είναι ότι καλύτερο υπάρχει στην πολιτική ζωή αυτού του τόπου. Έχουμε ακούσει κατά καιρού πολλού, με κορυφαίτη αυλωνή του, δεν το συζητάμε. Ο κύριο Συμαλένιο από τις σκηλάδε, βγήκε χθε σε παράθυρο και ανέφερε ένα περιστατικό, μια συνομιλία που είχε μεσηχων το από την άξο. Τώρα με πήραν τηλέφωνο κάποιοι άνθρωποι από την Αξο και μου λένε ότι μα εγώ νόμιζα ότι τόσους μήνες μου είχαν πείσει ότι έχει κοπεί η σύνταξή μου και κοιτάω το βιλιάριό μου και βλέπω ότι δεν έχει κοπεί. Να πει ο Συρμαλένιος και οποιοςδήποτε στο συμπολίτη της ΝΑΞΟ ότι χτες ψηφίστηκε το νομοσχέδιο, περίμενε λίγο, περίμενε λίγο και ξαναπάρε τηλέφωνο σε έξι μήνες όταν θα έχουν μπει έξι συντάξεις αν έχουν μπει και έξι και τότε να κάνουμε την ίδια συνομιλία και είναι ωραία αυτά τα παραδείγματα που χρησιμοποιούν οι βουλευτές μιλώντας με το λαό γιατί έχουν μια επικοινωνία με το λαό και ο λαός είναι ήρεμος ότι όλα πάνε καλά και ότι η διαπλοκή μόνο βγάζει τέτοια σενάρια και τα κάνει όλα μαύρα, διαφορετικά οι ίδιοι δίνουν τον αγώνα και με πολύ σοβαρά αποτελέσματα. Ναι! Ολυθέα πως σε λάκκος επέτυχα με την πρώτη βορειοκοφαλίτσα, έγινε αυτοκίνητος ημέρα. Ω παππούζεσαι! Τι έγινε ένα μπακκι κάτω να πούμε. Βάλανε τι κλουβέ και διαμαρτυρήθηκε ο ΣΥΡΙΖΑ επειδή έβαλε τι κλουβέ. Ο ίδιο ο ΣΥΡΙΖΑ διαμαρτυρόταν για το ΣΥΡΙΖΑ. Νομίζω παιχνίδι ήταν. Ήταν ένα κουις πόσες κλουβέ χωράνε σε ένα δρόμο. Τις κάνανε τέτρεις. Βάλανε μια ξαμπλωτή, ο μια πλαγίδα, <laughs> δύο <laughs> κλουβέ μαζί κύβο. <laughs> Όπω χοράγανε. <κάνε>. Εγώ ήμουν φανατικό για το Σαμάρα, Εγώ απλά είπα ότι αυτό το μαγισμένο, ό,τι και να γίνει, δεν πρόκειται να κάνει αυτά που είπε. Τα πέλεγα εγώ. Δεν το έλεγα φανατικά ούτε για το Σαββάρα, ούτε τον Καραμαλία. Α πούμε, για τον χοντρό του που είχε Ο Σαββάρα μόνο ήθελε, α πούμε, και πίστευα ότι μπορούσε κάτι να κάνει. Και αποδείχτηκε το... εκ των πραγμάτων. Αποδείχτηκε <αφοδείχθηκε> εκ των πραγμάτων ότι μπορούσε κάτι να κάνει. Να φέρει μια μνημονία. Άρα, νούμερο 2. Να πρημοδοτήσει όσο κανεί άλλο στη Χρυσή Αυγή. Μπορούσε κάτι να κάνει. Να στρέψει τον κόσμο στην ακροδεξιά. Μπορούσε κάτι να κάνει. Δεν λέω. Άσε, το ρε, μα, π... Π... Π... Μα, π... το π... θέμα είναι τώρα, τι έγινε, ρε, φίλε. Γιατί δεν βγαίνει κανένα να πει ένα συγγνώμη, γιατί δεν παραδέχεται ότι ήταν όλα αυτά που και ψέματα. Δεν έχει ένα δραματικά παντελώνια δε φοράει το ΣΥΡΙΖΑ να πει, παιδιά, λέγαμε ψέματα, θα σε γελάσαμε; Αυτό δε εσύ, μέχρι και εσύ το ρε που. Μέχρι κι εσύ είσαι τώρα κατά. Που ήμουνα κάποτε υπέρ. Κάπω ήσουν τα εκεί. Κυρίω, κυρίω. Αντίληψη π... όμω εσύ που την έχει. όλα αυτά που και όλα αυτά. Αλλά εσύ τελικά, όταν έχει πέντε κακά, δεν θα διαλέξει το μικρότερο. Τι άλλο μπορεί να κάνει, μακρυγά. Θα... θα κυβερνήσουνε ποιοι, πέντε αναρκετοί και πέντε κομμουνιστέ του 3%. Τι θε τελικά κι εσύ, Πες μου να καταλάβω κι εσύ, Τι θέλει αυτή την κατάσταση που είμαστε τώρα να μου πει. Εγώ Ά, καθαρά θα, θα μιλήσω ΣΥΡΙΖΑ. Θέλω. Αισθόν, για όλο. Δεν σ' άρεσε, Έτσι. Για πολλά. Για. Να σου πω, έπρεπε να πει στον τύπο που σου λέγει για την παραλλαγή που φορούσαν οι άλλοι: Ότι δεν είναι μόνο τα λοπιδατικά καθεστώτα φοράνε παραλλαγή, φοράει και ο Φιντέλ. Και ο Φιντέλ την τιμάει, δεν έρχεται σαν τα μούτρα του. Σιγά καλά που φοράει ο Φιντέλ παραλλαγή, κάτι φόρμε φοράει, εντύπωση δεν ξέρει δει. Εντάξει, τώρα δεν πού γύρεσαι άρα φορέστε, ή κάθε να Α. πούμε. Γιατί yeah. όσο και αν είναι αυτή η παραλλαγή πρέπει να φορέσουμε όλοι για να του χτυπήσουμε από μέσα, να τελειώνουμε. Σου δίνει το μήνυμα αυτό. Τίσουσα για αυτού να του φάμε. Λε να δίνει τέτοιο μήνυμα, Φιντέλ. Α δεν το καταλαβαίνετε όμω αυτό δίνει. Και Γι' αυτό και ο Τσίπ Ναι, ψάχνει την τζίπα που θα βάλει απάνω. Αυτή βάλε, τη φόρμα φορά που φοράει ο Φιντέλ. Λε να βάλουμε και με τα αστεράκια πάνω τα αμερικάνικα. Α, ναι, ναι, ναι κακό. Για πουλάδα, την πουλάδα να βάλει. Την πουλάδα. <laughs> την πουλάδα. <laughs> Καλά, ο καμένο τη φοράει με χαρά την πουλάδα, γιατί νομίζει ότι είναι μια άλλη πουλάδα. Λέει ότι μπερδέψει την πουλάδα τη Χούντα. Αλλά τέλο πάντων, η πουλάδα, πουλάδα, πουλάδα όπω και να έχει, κάπου θα μπει. Κάπου θα μπει. Ναι, πάνω στον τζίπρα θα είναι, πάνω σε εσένα θα μια πουλάδα θα παίξει. Το 89 λοιπόν, λίγο πριν τι εκλογέ, Παντελής παντελή του Πασόκ πήρε ένα νέο θέρλπι στον Ανδρέα Παπανδρέου και το είπε: Από εδώ είναι ο νέο αυτό με πάρα πολύ καλέ σπουδέ, με μεγάλε γνωρισμίε στη Β' Αθηνών και έχει έναν πατέρα ο οποίο έχει Αντιπροσωπίες από αμάξια. Και αν τον ευάλω υποψήφιο, είναι διατεθειμένος ο πατέρα να βοηθήσει το κόμμα σε ό,τι χρειαστούμε. Δελικά πήγε στα Δημοκρατία ο Καμένο. Όριστε. Για τον Καμένο λε. Άσε να και θα σου πω: Τρέχει πολύ και θα πάθει κάτι. Όποιο βγει από το ξέρει φορά. Ναι, ναι. Παίρνει λοιπόν, ο άντρε Αφανδέρα του λέει και να δει πρέπει να στην επιτροπή η οποία κάνει την επιλογή των υποψηφίων βουλευτών και να με αυτού. Στην επιτροπή λοιπόν τότε ήταν ε, ο πάνκαλο και ο, ο παρασκευά Παράζει ο... ο... ο... ο... ο... να ο Τον νεαρό στα Αυτό είναι δεξιό. Φοβάμαι ότι είναι και επικίνδυνο. Αλλά πάνω απ' όλα είναι φασίστα, είπε στον Πάγκαλο τον Και βέβαια τον απέρριψαν. Και το όνομα αυτού. Πάνω σκαμμένο, το Το θέμα είναι ότι ο Πάγκαλο είπε κάποιον άλλον επικίνδυνο και φασίστα. Αυτό είναι το περίεργο. Είσαι και πολύ μακρύ. Σόπο παλιό. Και. Όχι, απλά διάβολο. Στο... Με ποια φορμή όμως, Τώρα ξέρω. Εδώ διακόπτουμε. Σα παραδίδουμε στα χέρια του Αλέξη Τσίπρα. Άρχισε το Υπουργικό Συμβούλιο για να ακούσετε λόγια αλήθεια.